Δευτέρα επιστολή Ιωάννου, σελίδα 966, στήχη 1 έως 6, η της αδελφικής αγάπης. 1. Ο κατά την ηλικία και το αξίωμα πρεσβύτερος, γράφω την επιστολήν τάφτην προς εκλεκτήν κυρίαν και τα τέκνα της. Προς εκκλησίαν εκλεγήσαν από τον Θεόν και προς τα πιστά μέλη της που εγώ τους αγαπώ αγάπη η οποία εμπνέεται και κυριαρχεί τύπο της αληθείας. Και όχι μόνον εγώ αγαπώ αυτού, αλλά και όλοι όσοι έχουν γνωρίσει την πνευματική αλήθεια που μα απεκάλυψε ο Χριστό. 2. Και σα αγαπώμεν για την αλήθεια, η οποία μένει μέσα μα και κυριαρχεί εφολοκλήρου τη ζωή μα. Και η αλήθεια αυτή θα είναι μαζί μα αιωνίω, και το ψεύδος τη αιρέσεω και τη πλάνη δεν θα έβρει ποτέ είσοδο νη τη ψυχά μα. 3. Ήθε να είναι και ορισμένο θα είναι μαζί σα. Χάρις, έλεος, ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα και από τον Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Πατρός και να συνοδεύονται τα αυτά με γνώση της αληθείας και με άσκηση των έργων της αγάπης. 4. Ε χάριν πάρα πολύ, διότι ύβρα μερικά από τα τέκνα σου να βαδίζουν εμπνεόμενα και καθοδηγούμενα από την αλήθεια του Ευαγγελίου σύμφωνα με την εντολή που ελάβομεν από τον Θεόν Πατέρα διαμέσου του Ιησού Χριστού ο οποίος εξ του πατρός του ομίλησε και μας εδίδαξε την αλήθεια αυτήν. 5. Και τώρα σε παρακαλώ, κυρία, όχι σαν να σου έγραφα κάποια εντολή νέα, αλλά την εντολή που είχαμε εξ ή την αγαπόμεθα μεταξύ μας. 6. Και ιστού τούτο συνίσταται η αγάπη, εις να συμπεριφερόμεθα και πολιτευόμεθα σύμφωνα με τα συντολάς του. Η αγάπη αυτή είναι η κυρία και περιεκτική όλων των άλλων εντολή, καθώ ικούσατε εξ αρχή του Ευαγγελικού Κηρύγματος ή να βαδίζετε εμπνεώμενη από αυτήν και συμμορφούμενη προ αυτήν.